Ευλογητό ο Θεός ημών πάντοτε νύγκια οίκη στου αιώνα των αιώνων Αμήν. Χριστό ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατή σα, και έτσι εν τη η ζωήν ζωή χαρισάμενο αναστάσου ίσω από του τάφου, καθώ προείπαινε εδώ και την αιώνιον ζωή και το μέγα Έλεος, Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Συνεχίζουμε κανονικά τις ομιλίες μας, όπως έχουμε κάθε φορά πρόγραμμα. Σήμερα, τετάρτη, αυτήν την ώρα, εδώ και χρόνια, γίνεται αυτή η καθιερωμένη ομιλία, η οποία βέβαια σκοπό έχει η πνευματική μας κατάρτιση, με τη χάρη του Θεού. Την προηγούμενη φορά είχαμε να μιλήσει, αν θυμάστε, για τον Πέμπτο Ψαλμό, των στίχων 5 και είχαμε μελετήσει από το βιβλίο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος το οποίο ομιλούσε περί της πονηρίας είδαμε ότι ο άνθρωπος ως επτοκός από τον Θεό που εξέπεσε από τη χάρη του Θεού μέσα από την αρρώστια αυτής της φύσης του ε, έβαλε μέσα στην ύπαρξή του όλα αυτά τα σπέρματα της κακίας, της πονηρία και πως ο άνθρωπος, εάν δεν αγωνιστεί να αποβάλει από μέσω του αυτήν την διαστροφή, τότε όλα γύρω του τα βλέπει, ας πούμε, με έναν τρόπο και όχι καλόν. Και οι πατέρες επεριέγραψαν με πολύ ακρίβεια αυτήν την κατάσταση την πνευματική της πονηρίας, με σκοπό, βέβαια, να μας βοηθήσουν εμάς, οι οποίοι θα μελετούμε και θα ακούμε τους λόγους του και θα θέλουμε να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Είχαμε μείνει σε μια έλλειψη όμως, γιατί δεν είπαμε ότι ποιος είναι ο, άνθρωπος, ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να ξεφύγει από τον δέδαλον αυτών της πονηρίας, η οποία καλύπτει την ψυχή του. Οι πατέρες της Εκκλησίας ως καλή ιατροί ήταν και ολόκληρος η Ορθόδοξης Εκκλησία μας, σαν έναν ιατρικό ομπνευματικό, μας παρέδωσαν βέβαια όχι μόνο την περιγραφή της κακίας, αλλά και τη θεραπεία της κακίας και μας υπέδειξαν τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε με τη Χάρη του Θεού να θεραπευθούμε. Έτσι, λοιπόν, ξέρουμε ότι, όπως σε όλους τους πνευματικούς αγώνες, το ίδιο και εδώ, σε αυτήν την περίπτωση, οπωσδήποτε, η χάρη του Θεού, η χάρη του Παναγίου Πνεύματος είναι αυτή η οποία τελεσιουργεί το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου. Την όμως, Χρειάζεται απαραίτητος η ελεύθερη συγκατάβαση μας, η ελεύθερη προαίρεση μας, ώστε εμείς ελεύθερα πλέον να δώσουμε τον εαυτό μας στον Θεό και στην πρόνοια του Θεού για να εργαστεί ο Θεός σε μας, την αναγέννησή μα, την αναγέννησή μας, να γίνει αυτό το οποίο ονομάζουμε πνευματική παλιγεννησία, είναι Χριστόγέννηση και να ζήσει μέσα μας αυτός ο κενός άνθρωπος, ο άνθρωπος ο εγχριστό. Αυτό το ενεργεί χάρις με τη συνεργεία του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτή τη συγκεκριμένη πνευματική πάθηση όμως, της αρρώστιας αυτής της πονηρίας, για να θεραπευθεί ο άνθρωπος όπως μας παρέδωσαν οι πατέρες, πρώτα πρέπει οπωσδήποτε να συναντήσει έναν πνευματικό ιατρό, έναν πατέρα, να απαλλαγμένων από αυτήν την διαστροφή της, της φύσεως, και εκεί να εξομολογείται καθαρά και να αποδίδει στον εαυτόν του χωρίς δικαιολογία όλη, όλα τα πτέσματα και τις αμαρτίες του. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να μάθει αυτό το οποίο λέμε στη μνηματική ζωή αυτομεμψία. Να αναγνωρίσει ότι εγώ φτιώ το πράγμα αποδέχομαι το βάρος της ευθύνης μου, της αμαρτία μου, της ενοχής μου. Καταλαβαίνετε ότι όταν ο άνθρωπος αρχίσει με αυτόν τον πνευματικό τρόπο της αυτομεψία να δέχεται πάνω του το, το, το, το βάρος της ενοχής του κατά τα μέτρα βέβαια που μπορεί να αντέξει, τότε αρχίζει να εργάζεται πραγματικά εις τον εαυτό του. Φεύγει από, τα, από την δικαιολογία, η οποία είναι μια απαλλαγή από την ενοχή και αρχίζει να εργάζεται χωρίς να φοβάται στον τον εαυτό του και αμέσως μετά από την αυτομεψία σιγά σιγά γεννάτε μέσα στην ψυχή μας μια αίσθηση πνευματικού πένθους αυτό που ονομάζουν οι πατέρες μας πένθος πνευματικών ή εν συνεχεία χαροποιών πένθος δηλαδή γεννάται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου μετά την αυτομευσία αυτή η εν συνεχεια χαροποιων πένθο. δηλαδη γεννάτε μεσα ότι αυτομεψία αυτη η αισθηση οτι ελπίσαμε τον Πανάγαθον θεόν, ότι απομακρυθήκαμε από τον Θεό ότι δεν είναι οι άλλοι που έχουν πονηρία αλλά εμείς μέσα μας έχουμε πονηρία έχουμε όλα αυτά τα σπέρματα της κακίας μέσα στο είναι μας και ενσκύπτοντας, ενσκύπτοντας μάλλον στον εαυτό μας τότε βλέπουμε αυτήν όλη τη διαστραφή σαν φύση που τόσο καλό είναι επίσης ο Θεός σε άσχημη κατάσταση και αρχίζουμε σιγά σιγά να πενθούμε να κλαίουμε για, το, για τις αμαρτίες μας και για τα κακά τα οποία μέσα μας υιοφορούμε Αυτό το πνευματικό μπένθος συνοδεύεται συνήθω από δάκρυα τα δάκρυα λένε οι πατέρες είναι αυτά τα οποία καθαρίζουν την ψυχή του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος αρχίζει μέσα από τον πνευματικό αγώνα να, να θρυνεί να κλαίει την πεπτοκία φύσην του να, να κλαίει αυτήν την πτώση του να θρυνεί για την αποστασία της ψυχής του από τον Θεό τότε σιγά σιγά σιγά, σιγά μαλακώνει η ψυχή του ανθρώπου καθαρίζει η ψυχή του ανθρώπου αποβάλλει από μέσα της, σε πρώτο στάδιο όλην αυτήν την κακία, αντιδιαστροφή και μετά εν συνεχεία αρχίζει να εργάζεται θετικά μέσα του η και να ανασυγκροτεί όλην την ύπαρξή του. Μέχρι που φτάνει ο άνθρωπος στην την αναπλότητα, δηλαδή ενωποιούνται όλες οι ψυχικές και σωματικές δυνάμεις, σε μία κίνηση κατευθείαν προς τον Θεόν, τότε σιγά σιγά αυτός ο άνθρωπος φτάνει στην απλότητα φεύγει από τον χώρο της πονηρίας και φτάνει στην μακαρία αναπλότητα για την οποία οι πατέρες εμίλησαν και κομίασαν και πανταυτόν είναι το μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον Θεών όψονται. Σε αυτήν την κατάσταση, μέσα από το πένθος, την αυτομεμψία, την εξομολόγηση και βέβαια εννοείται ότι το βίωμα αυτό της, της ε, ε, αμαρτίας μέσα στην ψυχή μας Μετατρέπεται, μεταβάλλεται από τον πνευματικό άνθρωπο σε προσευχή, σε διάπειρον προσευχήν σε εξήτηση του ελαιού του Θεού, σε αγωνιώδη, α πούμε έτσι, προσευχή προ τον Θεό. Εθιμήστε τον Άγιο Σεραφίν του Σαρόφ, ο οποίο για τρία χρόνια πάνω σε μία πέτρα, μέσα εκείνη τη ρωσική γή, με όλε τι κακοκαιρίε και όλε τι δυσκολίε, μετανακρίων εθρινούσε και έκλεγε και έγινε ο Θεό το αμαρτωλό". Όπως επίσης και τις αγωνιώδεις προσευχέ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, «Φώτης σώμος το σκότος». Και όλων το, όλοι οι Άγιοι πέρασαν μέσα από την δραματική, την αγωνιώδη εξήτηση του Ελέους του Θεού, διότι εβίωσαν αυτοί οι Άγιοι το τι σημαίνει να είσαι μακράν από τον Θεόν. Είδαν τον Θεόν και είδαν και τον εαυτόν τους. Και αυτή η όραση μετεβλήθησε αγωνιώδη προσευχή, η οποία τους πέρασε μέσα από το πύρ, Αυτόν το καθαρτήριο πύρ της Ορθοδόξης Εκκλησίας που τους εκάθαρε πραγματικά και τους έβγαλε ενώπιον του Θεού λελαμπρισμένους σε μία κατάσταση πνευματική ε, αναγέννηση πνευματικής συνοχής. Τότε σε αυτόν τον άνθρωπο τα πάντα λειτουργούν τέλεια, πάντα καθαρά της καθαρίζει λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλα είναι καθαρά, όλα είναι σωστά, όλα είναι στη θέση τους. Δεν δεν γίνεται τίποτα το οποίο είναι κάτι που λυπεί το Πνεύμα του άγιον του Θεού. Ου το κακόν και δεν χαίρονται στην αδικία και δεν αναπαύονται στην αμαρτία, αλλά όλη η φύση τους ψυχείται και σώματι λειτουργεί κατά φυσικών τρόπων, όπως ο Θεός τον έπλασε και όπως πραγματικά έτσι καταξιώνεται η ανθρώπινη προσωπικότητα. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος θεραπεύεται από την πονηρία με αυτόν τον πνευματικό αγώνα και ιδιαίτερα με αυτά τα στάδια τα οποία μας περιγράφουν οι πατέρες μας και ξανατονίζομαι ότι όλα αυτά συντελούνται μέσα στον ευλογημένο χώρο της Εκκλησίας, μέσα στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας υπό την καθοδήγηση, την απλανή καθοδήγηση εμπειρου πνευματικού ιατρού. Στο στίχον 6, τον επόμενο στίχον του Ψαρμού 5 που μελετούμε, λέει το εξή. Ουδέ διαμενού στην κατέναντι των φθαλμών σου, εμεί σα πάντα στου εργαζομένου την ανομία, απολύς πάντα σου λαλούντας το ψεύδος άνδρα αιμάτων και δόλιο, ευδελίσετε κύριο. Αφού λοιπόν λέει ότι εσύ θεέ μου, δεν είσαι Θεός που θέλει στην ανομία και δεν πρόκειται να, να σταθεί μπροστά σου, δεν πρόκειται να παρικήσει ενώπιον σου κανένα πονιρευόμενο, κανένα άνθρωπο ο οποίο. Έχει πονηρία στην καρδιά του, δεν μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού. Και αν προ στιγμή στέκεται, αυτό οπωσδήποτε θα πέσει, δεν μπορεί να σταθεί. Όπω λέει κάπου αλλού ο Δαβίδ, ότι είδα λέει, τον Ασεβί άνθρωπο σαν την κέντρο του Λιβάνου. Σαν ένα κέντρο του Λιβάνου που είναι ένα μεγάλο δέντρο, υπερήφανο δέντρο. Είδα λοιπόν τον Ασεβί των άνωμων άνθρωπων, των πονηρών, να φαίνεται δυνατό, να φαίνεται ισχυρό σαν την κέντρο του Λιβάνου και παρίχθολε μετά από λίγο πέρασα και δου ούκιν εκεί ούτε φάνηκε ο τόπος του, εξαφανίστηκε γιατί γιατί δεν ήταν ο Θεός ο αιώνιος ο Θεός, μαζί με αυτόν τον άνθρωπο και με τα έργα αυτά τα, της πονηρίας, της κακίας επειδή δεν μετέχουν της χάρη του Θεού όσο και αν προ τη φαίνονται ότι είναι ισχυρά και παραμένουν εντούτοις εξαφανίζονται και δεν υπάρχουν πλέον και απόλυτο των μνημόσινων αυτό με τύχου λέει πάλι ο Δαβίδ δηλαδή εχάθηκε η μνήμη αυτών των ανθρώπων με πάταγων όπως όταν ρίχνουμε κάτι από ένα βάραθρο και ακούγεται ένας θόρυβος και ένα, ένας, ένας πάταγος μεγάλος και εξαφανίζεται στο χάος του αντικείμενο η πέτρα ξέρω εγώ οτιδήποτε ρίξαμε στο χάος αυτό έτσι λοιπόν απόλυτε και το μνημόσινων της ασεβίας των ασεβών έργων των ασεβών ανθρώπων με, με ήχο, με πάταγων δυστυχώ αιωνίως διότι δεν μετέχουν του αιωνίου ζωή του Θεού αφού λοιπόν δεν θα παρικήσει πονηρευόμενος συνεχίζει λοιπόν ο Δαβίδ λέγοντας ούτε πρόκειται ποτέ να σταθούν μπροστά σου παράνομοι κατέναντι τον οφθαλμό σου αυτός ο άνθρωπος που είναι παράνομος που δεν φύλαει τον νόμο του Θεού που δεν προχωρεί σύμφωνα με τον νόμο του Θεού δεν πρόκειται να σταθεί ποτέ μπροστά στα μάτια του Θεού και ακόμα ένα πιο λόγον, εμείς σας πάντα στου εργαζομένους την ανομία λέει η Θεέ ότι όχι απλώς δεν το θέλεις αυτό το πράγμα όχι απλώς δηλαδή διώχνεις από μπροστά σου την κακία την ανομία και τα έργα της ανομίας και τους ανθρώπους αυτούς αλλά ακόμα αν είναι δυνατόν να πούμε για τον Θεό σας μισάς όλους αυτούς που εργάζονται την ανομία ο Θεό δεν μισά κανέναν άνθρωπο βέβαια αλίμονο, δεν προσάπτουμε στον Θεόν μίσος ή κακή η ανυπάθος αλλά θέλει να πει ότι είναι τόσο ε, εξαντιθέτου διάφοροι οι θέσει του, του παράνομου του άνομου ανθρώπου με τη θέση του Θεού είναι τέτοια μεγάλη απόσταση ε, αντίθετα τελείως ώστε αυτή η απόσταση μπορεί να μεταφραστεί στα μάτια του κόσμου, της εκκλησίας του προφήτου ως αποστροφή του Θεού που όπως και εμείς αποστρεφόμαστε με τα κάτι το οποίο είναι, ας πούμε, βδελιχτόν, είναι βδέληγμα ενώπιόν μας και το μισούμε, δεν το θέλουμε. Όχι γιατί έχουμε κάτι, αλλά δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε μέσα μας. Το ίδιο συμβαίνει και με το Πανάγιο Πνεύμα του Θεού, το οποίο δεν μπορεί ποτέ να συνεργαστεί, ούτε να εργαστεί με την ανομία και με τους εργαζομένους στην ανομία. Ο Θεός μισεί τους εργαζομένους στην ανομία. Και ξέρετε, σκεφτείτε δηλαδή... Εάν, α πούμε, έναν έργο που κάνουμε ή ένα άνθρωπο όταν δεν έχει την ευλογία του Θεού, πόσο κουράζεται στη ζωή του και πόσο ταλαιπωρείται και πόσο δηλαδή δυσκολεύεται γιατί δεν είναι ο Θεό μαζί του, σκεφτείτε όχι απλώ να μείνει ο Θεό μαζί του, αλλά να μισεί ο Θεό τα έργα του. Τρόποντι να είναι εχθρό του ο Θεό. Ο Θεό να είναι εχθρό αυτού του ανθρώπου λόγω των έργων του. Πόσο δύσκολο πράγμα είναι. Γι' αυτόν οι πατέρε όταν έβλεπαν ενώπιον τους κακίαν και ανθρώπους περγάστονταν την κακίαν και την ανομία εθρηνούσαν αυτόν που έκαμπνε την ανομία και έκλεγαν βλέποντας πως απεστάτησαν από τον Θεό αυτός ο άνθρωπος, πως αυτή η ψυχή αιώνιος ψυχή η οποία επλάστηκε κατ' Θεού ε, διασύρθηκε και ε, ε, διαστράθη κατά τέτοιων τρόπων και απεστάτησαν από τον Θεό και έγινε εχθρός του Θεού και ο Θεός έγινε εχθρό αυτού του ανθρώπου. Λέει κάπου στο γεροντικό για έναν Αβάμ ο οποίος πήγαν κάποιοι άνθρωποι ήταν ένας ασκητής και είχε ένα μικρό κήπο φαίνεται και έσπηρε τον κήπον αυτό γιατί μέσα στην έρημο που ήταν έπρεπε να έχει ας πούμε και τα ανάλογα προς το ζή, έστω και με τις ασκητικές προποθέσει που υπάρχουν, υπήρχον εκεί. Και πήγε κάποιο κακός άνθρωπος και όταν έσπυρνε ο γέροντα τον κήπο και ήταν έτοιμο το σιτάρι να το, να το θερήσει, πήγε και του βάλε φωτιά και το έκαψε. Και πήγαν κάποιοι πατέρες του του είπε, «Ουέσαι Αββά, γεράσιμε, αλίμονός σου αβά, σου έκαψαν τον κήπο και τώρα πώς θα τα βγάλεις πέρα, θα πεινάσεις φέτος αφού σου έκαψαν το, το, το, το ψωμί σου, το σιτάρι σου, πώς θα τα βγάλεις πέρα, αλίμονός σε σένα». Εγέλασε ο και είπε ο Ουε, του το, το τη αλλήμωνος σε μένα, αλλήμωνος σε αυτόν που το έκαμε ε, για, είναι να κλαίμε τον άνθρωπο που κάνει την ανεκτικία αυτός ο οποίος υφίσταται την αδικία αυτός δεν είναι πώς να πούμε έχει άλλη κατάσταση ενώπιν του Θεωλά ο άνθρωπος ο εργαζόμενο στην ανομία είναι για κλάματα είναι άξιος θρήνου άξιος προσευχής πολλής γιατί είναι τραγικό πρόσωπο είναι τραγωδία, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τραγωδία στον κόσμο από το να γίνεις εχθρό του Θεού δεν υπάρχει μεγαλύτερη τραγωδία από αυτήν και η ψυχή αυτού του ανθρώπου πραγματικά είναι στη χειρότερη θέση που μπορεί να σκεφτεί ο άνθρωπος και είναι θέλει πολύ προσευχή με τα πολλών δακρύων ίσως ο Θεός επισκεφθεί την ψυχή αυτή και ελεήσει τον άνθρωπο και βλέψει και δει τι γίνεται και που πάει και τι κάνει είναι λοιπόν τραγικό να έχεις τον Θεό εχθρό Σου ή στα έργα Σου και να μισά ο, εχθρός, ο Θεός την ζωή Σου να, να, να μισά ο Θεό την ύπαρξη Σου τότε η ζωή Σου θα είναι γεμάτη σκότος ένα πνευματικό σκότος μια κόλαση θα είναι η ζωή του ανθρώπου αυτού και πράγματι δηλαδή σκεφτείτε που, που μπορεί να βιώσει ο άνθρωπος Αυτός τι ζει μέσα Του δεν υπάρχει ίχνος φωτός, ίχνος παρηγορίας, ίχνος αναπαύσεως. Είναι ένα σκότος, μια κόλασης, μια οδύνη, μια απόγνωσης, πραγματικά απόγνωσης, όταν ο άνθρωπος αφίσταται από τον Θεό. Και λέει πιο κάτω στον 7ο στιχον «Απολείς πάντα τους λαλούντας το ψεύδος». Αυτούς, δε Θεέ που λένε το ψεύδος, τους καταστρέφεις, τους χάνεις. Όχι εσύ του χάνει, όχι ο Θεός θέλει πάντα ανθρώπου ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση στην αληθία σε ο Θεός δεν, θέλει, δεν καταστρέφει κανέναν άνθρωπο ο Θεός θέλει όλοι να σωθούμε και να έρθουμε στην επίγνωση της αληθίας του αλλά το ψεύδο, η κακία η αμαρτία είναι που μας καταστρέφει αυτή είναι που μας καταστρέφει και διαλύει τον άνθρωπο δηλαδή είναι όπως έλεγε τους, το σταγιονόρο, ο διάβολος είναι το κακό αφεντικό το οποίο και σε έχει δούλων και σε χτυπά από πάνω και σε καταστρέφει στο τέλος Δεν τον ενδιαφέρει να ζήσεις Θέλει να σε εξαφανίσει, να σε διαλύσει και να του δουλεύεις αλλά και να σε σκοτώσει κιόλας Είναι ο κακός, ο κακός Κύριος, το κακό αφεντικό το οποίο καταστρέφει τον άνθρωπο και όταν καταστρεφόμαστε στην αδελφή μου τότε να ξέρουμε ότι δεν είναι ο Θεός που μας καταστρέφει αλλά είναι τα έργα μας, η αμαρτία μας το ψεύδος, η κακία, η ανομία, η πονηρία Αυτά είναι που μας καταστρέφουν και ο Θεός είναι αμέτωχος της δικής μας καταστροφής. Δεν όμως η απώλεια είναι μια υπαρξιακή κατάσταση εσχάτη, εσχάτη υπαρξιακή κατάσταση θανάτου. Έτσι. Δεν, δεν μπορεί να συλλάβει ο νους του ανθρώπου τι σημαίνει απώλεια, δηλαδή τελεία απώλεια από τον Θεό. Τίποτα. Κανιά φορά εμείς λέμε έχασα τα λεφτά μου, έχασα την οικογένεια μου Έχασα το σπίτι μου, έχασα ξέρω, εγώ την ύπαρξη μου και καταστράφηκα και βιώνω με την καταστροφή μας. Σκεφτείτε να βιώσει ο άνθρωπος σ' όλον το είναι του, την απώλειά του. Δεν, μπορεί να, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αίσθηση καταστροφής των ανθρώπων, Όπως αυτός που σώζεται και πηγαίνει μαζί με τον Θεό ολόκληρο ψυχείται και σώματι, βιώνει την παρουσία του Θεού και, και βιώνει τη σωτηρία του. Αγιάζεται το σώμα του, αγιάζεται η ψυχή του, αγιάζεται η ύπαρξη αυτού του ανθρώπου και χαίρεται και φρένεται μέσα στην παρουσία του Θεού. Το ίδιο και εξαντιθέτου βιώνει ο άνθρωπο απολία. Είναι το έσχατο τραγικό βίωμα που μπορεί να ζήσει η ύπαρξη του ανθρώπου. Δεν, μπορεί να... Δεν υπάρχει απαιτή καθόλου άλλο πλέον από την αιώνια αναπόλυα. Ακόμα λέει και ο κάτω άνδρα αιμάτων και δόλειων δεν λύσεται κύριος βλέπετε επαναλαμβάνει ο προφήτης για να δείξει ότι αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι άνδρας αιμάτων γιατί γιατί αδελφοί μου ξέρετε η κακία δεν έχει όρια Δυστυχώ, όταν ο άνθρωπος κατρακυλήσει τότε δεν μπορεί να σταματήσει εύκολα και η κακία είναι τύραννος και σε οδηγεί Θέλοντα και εμεί έχει δέσμιον και σου οδηγεί από το κακό στο χειρότερο. Και πηγαίνει, κατρακυλά από το ένα κακό στο άλλο κακό και δεν έχει όριο πλέον το πού μπορεί να φτάσει. Οπότε ο άνθρωπο τη πονηρία, του ψεύδου, του δόλου γίνεται και άνδρα αιμάτων. Μετά μπορεί αυτό ο άνθρωπο πραγματικά όχι απλώ να βάψει τα χέρια του στο αίμα του άλλου, αλλά να πκύει το γέμα του άλλου ακόμα. Δηλαδή να καταστρέψει τελειωτικά τον άνθρωπο αυτόν. Γιατί, διότι δυστυχώ έγινε δούλο του πάθου, έγινε δούλο τη αμαρτίας. Δεν μπορεί να βγει. Ο φθόνο, η κακία, η πονηρία τον οδήγησαν σε τέτοια κατάσταση που κυλίεται από το ένα κακό στο άλλο. Γίνεται λοιπόν άνδρα αιμάτων και δόλειων και, και αυτό τον βδελίσεται ο κύριο. Α το να ο Θεό αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορεί δηλαδή ούτε καν να τον κοιτάξει κατά πρόσωπο εθυμίστε στο βίον της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εικατερίνης τη Πανσόφου και νύφης του Χριστού που είδε τον Χριστόν και απέστρεφε το πρόσωπον του από αυτήν και λέει η Θεοτόκος, η μητέρα του κοίταξε αυτήν την κοπέλα δεν μπορώ να το πρόσωπον της το αποστρέφομαι και τραντάχτηκε αυτή η ε. Κατερίνη γιατί διότι λέει είναι δολολάτρης. δεν μπορώ να, να επικοινωνήσω μαζί της. γιατί ο άνθρωπος που είναι πρόσωπο κοινωνία με τον άλλον άνθρωπον σε μια προσωπική σχέση. Και κοιτάζουμε τον Θεό κατά πρόσωπον εμείς. Συνεχόμαστε στην κατενόπιον του Θεού. Πρόσωπον προς πρόσωπον, με τον Θεό και ομιλούμε. Και με τους ανθρώπους μας, του αδελφούς μας, τους ανθρώπους μας έχουμε προσωπική, λέμε, κοινωνία. Καταπρόσωπο, όπω λέμε, στη γλώσσα μας. Το ίδιο και εδώ, δηλαδή, ο Θεός δεν μπορεί να έχει προσωπική κοινωνία με κανέναν άνθρωπο της αμαστίας, αλλά βδελίσετε ο Κύριος, αποστρέφει το πρόσωπο του από αυτόν τον άνθρωπο, διότι ακριβώς αμαυρώθηκε αυτή η σχέση του με τον Θεό, έκοψε κάθε σχέση με τον Θεό και δεν μπορεί πλέον ο Πανάγαθος Θεός να έχει ουδεμία σχέση, είναι ένα βδέλιγμα ενώπιον του Θεού. Και ξέρετε, αυτά όλα τα πράγματα τα οποία περιγράψαμε, η κακία, η ανομία η έσχατη απώλεια το να σε ευδελείσε το Θεός να είναι εχθρός ο Θεός να πει κανεί ότι σε αυτήν την κατάσταση δεν, μπορεί, δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση σωτηρίας αυτό ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος πλέον οι καταστροφή δεν μπορεί να σωθεί αυτός ο άνθρωπος έτσι όπως τα περιγράφει η γραφή για το Πνεύμα του Θεού, για τον Προφητών Εδώ ήθελα απλώς να κάνω μία παρένθεση για να πω για το θέλημα του Θεού στη ζωή μας Ξέρουμε από τους πατέρες μας ότι το θέλημα του Θεού εκφράζεται με τέσσερις τρόπους η ζωή του ανθρώπου και περιγράφουν οι πατέρες μας ποιο είναι το θέλημα του Θεού Στη ζωή μας πως μπορεί να είναι το θέλημα του Θεού Είναι λίγο Θεολογικό αλλά είναι σημαντικό Να το ξέρουμε για να έχουμε Είναι ένα κλειδί Αυτό στην πνευματικό μας αγώνα Στη ζωή μας ολόκληρη Πρώτα λένε οι πατέρες Είναι το κατευδοκία θέλημα του Θεού Δηλαδή αυτό το οποίο θέλει η καρδιά του Θεού Έτσι όπως είπε για τον Χριστό Ότι ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητό Ενώ βδόκησα. Δόξα αν Θεό και πηγή ειρήνη, έναν ευδοκία, λέμε. Το κατευδοκία θέλημα του Θεού είναι αυτό που θέλει ο Θεός και με απόλυτον τρόπο. Αυτό που θέλει η καρδιά του Θεού. Και αυτό το θέλημα του Θεού, το κατευδοκία θέλημα του Θεού είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό θέλει ο θεος και τίποτα άλλο από τον άνθρωπο. Θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Θεό, λέει η γραφή, θέλει πάντα στου ανθρώπου σ σωθήνε και σε επίγνωση θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούμε κανένας να μη χαθεί κανένας να μη χωριστεί από τον Θεό Οι πατέρες έκλεγαν ακόμα και στη σκέψη ότι ο, ο, οι, οι δαίμονες θα χωριστούν από τον Θεό Σρινούσαν την απώλεια των δαιμόνων δεν μπορούσε η καρδιά των Αγίων μια καρδιά φλεγωμένη από την αγάπη να πούμε. δεν μπορούσε να, να, να πιστέψει να δεχθεί ότι είναι δυνατό να υπάρξει ύπαρξη. έστω και δαίμονες που θα χωριστούν από τον Θεό εφλέγεται η καρδιά τους από αγάπη κάποτε λέει στον βίο του Αγίου Σιλουανού ευρισκόμενος στο γέροντας με κάποιους άλλους μοναχούς κάποιος γέροντας ο λιγότερο έμπειρο στη μνευματική ζωή ενάρετος μεν αλλά όχι τέλειος ακόμα μιλώντας είπε με ότι θα χαρώ πάρα πολύ όταν στη δευτέρα παρουσία θα δω τους δαίμονες και τους ερετικούς τους εχθρούς του Θεού να είναι στην κόλαση. Και ο γέροντας απέστρεψε το πρόσωπο, δεν έκανε μορφασμό, δηλαδή αποδοκιμασίας. Δεν μπορεί να δεχθεί καρδιά των Αγίων την, κα, την καταστροφή του άλλου ανθρώπου, έστω και αν ο άλλος άνθρωπος είναι ο διάβολος ο ίδιος ή είναι εχθρός του Θεού, εχθρό της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε, δεν χαιρόμαστε, δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε με ψυχή μα να χαρεί έστω ίχνος με τη σκέψη ότι μπορεί κάποιο άνθρωπο να χωριστεί από τον Θεό αιώνια. Ούτε κατά διάνοια μη γίνεται ποτέ άνθρωπο να χωριστεί από τον Θεό. Το κατευδοκία θέλημα του Θεού λοιπόν είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Οι πάντε να μπουν, να εισέλθουν στη βασιλεία του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι, όλο ο κόσμο να γίνουν τέκνα Θεού πραγματικά, να εφρανθούν σε αυτή τη μεγάλη χαρά την οποία δίδει ο Θεό στον κόσμο. Πλην όμως τα πράγματα δεν γίνονται έτσι διότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και ξέρουμε ότι όπως όταν έπλασε ο Θεός τον Αδάμ το κατευδοκία θέλημα του Θεού ήταν να σωθεί ο Αδάμ και να γίνει τέλειος εν το παραδείσο εν τούτης εξέπεσεν ο Αδάμ έπεσεν, εματέωσεν τρόπον δεινά το κατευδοκία θέλημα του Θεού. Τι έγινε έλειξεν η προπόθεση σωτηρίας, όχι. Έρχεται ο Θεός ο φυρόστοργος και πάνσοφος και παντοδύναμος και κάνει ένα καινούριο θέλημα, το κατοικονομία θέλημα και λέει δεν η ωραία, οικονομία, ο Θεός θα γίνει άνθρωπος να σε σώσει εσένα και γίνεται ο Θεός άνθρωπος η οικονομία του Θεού, οικονομία ο Θεός την εκπαλληγενεσία, σωτηρία, την οικονομία, την πτώση του ανθρώπου και του λέει παιδί μου δεν πειράζει έπεσες ας είναι δεύτερη δεύτερη ας πούμε ευκαιρία να σωθείς και γίνεται οικονομία του Θεού ο Θεός γίνεται άνθρωπος για μας δηλαδή δίνει ο Θεός σε μας ένα δεύτερον τρόπο ώστε τον πλησιάσουμε αλλά και εδώ ακόμα δυστυχώ λίγοι μπορούν να ανταποκριθούν γιατί παρόλο που ο Θεός έγινε άνθρωπος και Ίδρυσε την Εκκλησία Του και ζούμε στην Εκκλησία και τρεφόμαστε με το σώμα Του και το αίμα Του και ζούμε μες στην ατμόσφαιρα του Αγίου Ευαγγελίου και των εντολών του Θεού όμως δυστυχώ η αδυναμία μας τα πάθη μας, οι αμαρτίες μας γίνονται αιτίες πολλές φορές και φεύγουμε, ματαιώνουμε τροποντινά και το δεύτερο θέλημα του Θεού τότε ο Θεός ως Πατέρας επιτρέπει τρίτον τρόπων το καταπαραχώρηση θέλημα του Θεού γίνεται πλέον δυνατό ποντινά εφόσον εμείς αφιστάμεθα από τον Θεό φεύγουμε από τον Θεό τότε φεύγουμε μακριά από την πρόνοια του Θεού δεν μας φυλάει ο Θεό. και όσον απομακρύνόμαστε από τον Θεό τόσο προσεγγίζομαι στον τον θάνατο εις τον διάβολο, εις την αμαρτία και τότε μας συμβαίνουν δυσκολίες, δοκιμασίες κακά εις στη ζωή μας αλλά αυτά τα κακά γίνονται αιτίε καλόν εάν σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος τα χρησιμοποιήσει για το καλό του δηλαδή αν πούμε ένα παράδειγμα ότι κάποιος άνθρωπος κάνει ένα κακό, κάνει ένα φόνο να πούμε δηλαδή αυτός ο άνθρωπος άφηγε το πρώτο θέλημα, άεφηγε το δεύτερο θέλημα και δημιουργεί ένα φόνο, ποιά είναι έναν άνθρωπο το σκοτώνει και τον πιάνει αστυνομία τον βάλει στη φυλακή και βέβαιος καλός επίσης είναι η αστυνομία έτσι έπρεπε να κάνει και ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα σε κακά, μέσα σε δεινά γιατί, διότι είναι στη φυλακή πλέον να πει κανείς ότι δικαίω πάσχεις, καλά να πάθεις κατά τα έργα σου έτσι να γίνει αν είναι δίκαιο αυτό όμως έστω και αν δικαίως πάσχει έστω και αν ακόμα έτσι έπρεπε να γίνει μπορεί ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση να αξιοποιήσει τα κακά τα οποία έπαθαν από το κεφάλι του με πνευματικό τρόπο μέσα από την υπομονή μέσα από την προσευχή μέσα από την μακροθυμία μέσα από όλη αυτή την, την αποδοχή πούμε, της ταλεπορίας και να δουλέψει μέσα στην ψυχή του όλα αυτά τα πράγματα για το καλό του και έτσι λοιπόν οι, οι συμφορές οι πειρασμοί, οι θλίψεις, να γίνουν αιτίες, ωφέλεια για την ψυχή του ανθρώπου αλλά σε αυτή την περίπτωση όπως λέει η Γραφή πολλές οι μάστιγες του αμαρτωλού έναν αμαρτωλόν άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στι αμαρτίες έχει πολλές μάστιγες από τον Θεό τον μαστίζει δηλαδή η αμαρτία του τον μαστίζει ξέρω εγώ τον βρίσκουν τα κακά αλλά λέει η Γραφή και πολλέ θλίψεις των δικαίων ακόμα και οι δίκαιοι άνθρωποι οι άνθρωποι του Θεού Διέρχονται δια πολλών θλίψεων, εν μέσω πολλών θλίψεων. Μα το είπε ο ίδιο ο κύριο, ότι θα διέθεσε η ζωή σα δια πολλών θλίψεων. Και στενή και τεθλημένη είναι η οδόση, απάκουσα, ει την βασιλεία του Θεού. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Πρέπει να περάσουμε μέσα από αυτήν τη θάλασσα των θλίψεων για να βγούμε πέρα. Αυτό είναι ο δρόμο των Αγίων τη Εκκλησία. Άρα λοιπόν οι Άγιοι, δεχόμενοι με, με υπομονή αυτήν την της εκουσίου, τους, τους συμβατικού πειρασμούς όπου δεν είναι οι πατέρες, Αυτές ακούσιες επιφορές, αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ζωή του, τα αποδέχονται με θυπομονής και προσευχής και μεταβάλλονται όλα αυτά τα πράγματα εις πνευματικήν ωφέλεια και πνευματικήν εργασία. Κάποτε στο Άγιον Όρος, που ήμουν, είχε ένα, ένα πρόβλημα και είχα πάει στον αείπνοι στον γέροντα τον Παΐσιο και έλεγα το πρόβλημα το οποίο συνέβαινε και μου λέει ο γέροντας έτσι εξομολογούμενος τρόπον εξομολογητικά όπως έλεγε συνήθως να λέει λέει άκουσε να σου πω παπά μου στη ζωή μου λέει σαν μοναχός αιγεύθηκα και πολλές ε, πολλούς περασμούς αλλά και πολύ χάριν από τον Θεό εγέφθηκα ε, ε, πολύ χάριν από τον Θεό αλλά σου λέω το εξή λέει μεγαλύτερη χάρη από την χάρη τη αδικής δεν έγευτηκα ποτέ όταν, όταν, με, όταν είχα δυσκολίες από ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων με δυσκόλευαν και ήταν αδική αυτό το πράγμα ήταν, δεν ήταν δίκαιο και όμως η, φιστά, η φιστάμινα αυτή την αδικία τότε ήταν η μεγαλύτερη χάρη που έγευα όμως ζωή μου και μάλιστα έλεγε σε αυτή την ψυχή ο, Θεός, ο, ο αδικούμενος Χριστός εισέρχεται με ενοικειοστάσιο έλεγε ο Γιώροντας αστευόμενος για να δείξει δηλαδή, την παραμονή της χάριτος της ψυχής των ανθρώπων, οι οποίοι δέχονται εκουσίως με θυπομονής και προσευχής όλη αυτήν την παραχώρηση των πειρασμών και των θλίψεων. Δηλαδή και στο τρίτη περίπτωση που είναι το καταπαραχώρηση θέλημα Θεού και σε αυτήν την περίπτωση έστω και αν σφάλει ακόμα ο άνθρωπος τότε σώζεται υπομένοντα την δυσκολία. Εάν και σε αυτήν την περίπτωση αντί με υπομονή, να δεχθεί την δοκιμασία να αρχίζει να γονίζει εναντίον του Θεού και να βλασφημεί τον Θεό και να τα βάλει εναντίον άλλων και να, πω, να μάχεται με κακή και να μεταβάλει όλη αυτή τη δυσκολία σε κακή αντίδραση, τότε ακόμα και τότε υπάρχει ακόμα μια περίπτωση. Τότε υπάρχει η εγκατάλειψη του Θεού. Το καταεγκατάλειψη θέλεμα Θεού, όπω λέει Πατέρα. Δηλαδή, εφόσον ο άνθρωπο εγκαταλείπει τον Θεό, τότε μένει μόνο, έρημο τη κακίας των δαιμόνων δηλαδή τον πιάνει ο διάβολος αυτού τον άνθρωπο και τον χτυπά κάτω σαχταπόδι να τον κάνει χίλια κομμάτια να τον σπάσει να τον διαλύσει και όμως και τότε ακόμα υπάρχει τρόπο σωτηρίας εκεί την ώρα που τον αρπάζει ο πειρασμός λόγω της αποστασίας από τον Θεό και τον χτυπά κάτω των άνθρωπων και τον χτυπούν οι αμαρτίες του τον χτυπούν οι κακίες του το χτυπούν α πούμε όλα αυτά τα κακά τα οποία συνέβαινα τότε μπορεί ο άνθρωπος εκείνη την ώρα να βιώσει την μετάνοια και να πει όπως θυμάστε τι είπε ο ληστής των παρα... σταυρών είπε εμείς δικαίω πάσχομαι λέει άξια γάρονε πράξαμε να απολαμβάνομαι εβίωσε την εγκατάληψη του Θεού είπε κοίταξε καλώς μας έκανε και μα σταύρωσαν είμαστε ληστές είμαστε κακούργοι είμαστε φωνιάδε έπρεπε να μας ταυρώσουν. Εζούσε την αίσθηση της ενοχής του είπε ότι κοίταξε δεν μπορούμε να τα βάλουμε με κανένα ούτε με τον Θεό ούτε με τους Ρωμαίους ούτε με κανένα δεν μπορούμε να τα βάλουμε εμείς άξια όνε πράξαμε να απολαμβάνουμε αλλά αυτός ε, τι έκαμε και μόλις ήρθε σε αυτή την αίσθηση και είπε ομολόγησε ότι καλά να πάθουμε έτσι μα ταιριάζει αυτό ήταν που έπρεπε να πάθουμε ήταν η ήταν αυτή το κλειδί που άνοιξε η καρδιά του και αμέσω, μόλι άνοιξε η καρδιά του γιατί δηλαδή ταπεινώσε όσο του εταπεινώθηκε νολιστής δεν είπε ότι μα αδίκησαν μα μας εσύλαβαν, μας έκαναν, όχι εταπεινώθηκε και είπε καλά να πάθουμε κατά τα έργα μα έτσι έπρεπε να γίνει άνοιξε η καρδία του και ανεγνώρισε ότι αυτός που ήταν δίπλα του ήταν ο Χριστός, ήταν ο Κύριος και στράφηκε γιατί και είπε νήσιτι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου» βλέπετε ότι και σε εκείνη την αισχά την ώρα να πούμε, της απώλειάς του της δικαίας απώλειάς του που ήταν εγκατάληψης από τον σταυρό σου έχουμε την, την, το άνοιγμα της καρδιάς του και τη σωτηρίας του ενώ άλλος καταστράφηκε και βλέπετε έχουμε τρεις σταυρούς πάνω στο Γολγοθά ο ένας το αναμαρτή του Χριστού ο αναμαρτήτος ο Κύριος εκουσίως για μας, για μας τους ανθρώπους παρέδωκαν τον εαυτόν του υπερημών και ανήθινε επί του Σταυρού για να μας δείξει τον δρόμο, τον δρόμο των δικών μας, ώστε και εμείς, όταν βλέπουμε τον Σταυρό μπροστά μας και τον γοργοθάν και τον δρόμο αυτό, να μην τρομάζομαι, αλλά με τα χαράς, χαίροντες, να τρέξουμε σε αυτόν τον δρόμο. Ήταν ο δρόμος και ο σταυρό του Χριστού. Έχουμε έναν άλλο Σταυρό, ενός ληστού, που κακουργήματα, και βρέθηκε εκεί πάνω στο σταυρόν δικαίως και όμως εσώθηκε εκείνη την ώραν και τι εταπίνωσεν τον εαυτόν του και δεν τον επεσκέφθηκαν η χάρις και ανεγνώρισαν τον Χριστόν. έχουμε και τον άλλον, ο οποίος και αυτός δικαίω εσταυρώθηκε αλλά δεν εταπεινώθηκε. Και αντί να κοιτάξει τον εαυτόν του, ονείδησεν ακόμα και τον κύριο, έτσι, δεν εταπεινώθηκε, δεν ελέχθηκε τίποτα, έκοψεν Έκοψε κάθε δυνατότητα επισκέψει ως της του Θεού. Βλέπετε λοιπόν αδελφοί μου ότι ο Θεός ως Πανάγαθος που είναι, αναζητά τον πλανόμενο άνθρωπο μέχρι την αισχά την ώρα. Μέχρι εκείνη την αισχά την ώρα ο Θεός είναι έξω από την πόρτα μας και χτυπά την καρδιά μας και μας παρακαλεί να ανοίξουμε να μπει μέσα αυτός αν τακτοποιήσει, ιδού έστεικα επί την θύρα και κρούω, λέει ο Χριστό, στην αποκάλυψη. Δυστυχώ ο Θεό είναι κοντά μα και μας χτυπά την πόρτα μα. Μέσα από τι περιπέτειες μα, μέσα από τι λήψει, μέσα από την αγάπη του, μέσα από την εγκατάληψη του, μέσα από την παραχώρηση του, μέσα από την οικονομία του, χτυπά την πόρτα μα για να ανοίξει αυτή η καρδιά, να μπει μέσα ο ίδιο ο Κύριο, να διπνίσει στον αιώνα να μείνει μαζί μα και να γίνει κοινωνό της υπάρξεως μας και εμείς κοινωνή της βασιλείας του. Αυτό το πράγμα από αυτήν την, την αίσθηση του θελήματος του Θεού βιένω για μας δύο βασικά διδάγματα. Πρώτον, βλέπουμε την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Βλέπουμε την άπειρη αγάπη του Θεού ότι δεν είναι δυνατόν είναι αδύνατο να, να, να, να χαθεί ο άνθρωπος ή αν δεν το θέλει ο ίδιος. Δηλαδή, είναι τον να, να χωριστούμε από τον Θεό. Είναι τον να πάμε στην κόλαση, εάν δεν το θέλουμε εμείς ήδη. Μόνο αν το θέλουμε εμείς θα πάμε. Εάν εμείς δεν το θέλουμε, υπάρχει πάντοτε περίπτωσης και μετάνοια είναι δίπλα μας. Και την αισχά την ώρα, ο Θεός είναι δίπλα και χτυπά την πόρτα μας να ανοίξει και να μπει μέσα δια τη μετανία. Άρα λοιπόν, για κανέναν άνθρωπο δεν υπάρχει κλειστεί η πύλη της σωτηρίας για κανέναν απολύτως και για τον ίδιο τον διάβολο ακόμα η αν ο Θεός θα τον δεχθεί πίσω αλλά η κακία του δεν τον αφήνει πλην όμως η μετανοήσει ο Θεός θα τον δεχθεί αυτό μας δείχνει τη μεγάλη αγάπη του Θεού που συντρίβει την καρδιά μας έχοντας τέτοιων Θεών φιλόστοργων, ελεήμων αφιλάνθρωπων Θεών ο οποίο. Δεν αποστρέφεται το πλάσμα του εις τέλος, αλλά πάντοτε θέλει να μας δώσει την ελπίδα τη σωτηρίας μας. Ταυτόχρονα, όμως, μας δίνει και σε εμά μέσα μια αίσθηση θάρους. Και όταν μας πνίγουν οι αμαρτίες μας και μας πνίγουν οι κακίες μας και λέμε, «Μα εγώ με τόσες αμαρτίες, με τόσα κακά, είναι δυνατόν να σωθώ εγώ που έκανα τόσα κακά στη ζωή μου», τότε πράγματι αυτή η αίσθηση τη πναχνίας του Θεού μας παρηγορεί και μας λέει ναι δεν είναι δυνατόν να χαθείς είναι αδύνατον ο Θεός δεν μπορεί ποτέ να νικηθεί ο Θεός από την αμαρτία του ανθρώπου το αίμα του Χριστού επί του Σταυρού δεν πρόκειται να νικηθεί ουδέποτε Μόνον εάν εσύ ελεύθερα αρνηθείς αυτήν τη χάρη και τη δωρεάν του Θεού έτσι λοιπόν βγαίνει σε μας αυτόν τον θάρρο, αυτή η ελπίδα αυτή η χαρά ότι η σωτηρία μας είναι μπροστά μας, είναι στο χέρι μας. Δεν μπορεί ούτε ο διάβολος, ούτε η κακία μας, ούτε η αμαρτία μας, ούτε τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δύναται μα χωρίς από την αγάπη του Θεού. Γιατί? Γιατί έστω και αν πέσουμε, μπορούμε να μετανοήσουμε, να εισέρθουμε ξανά στον χώρο της πατρικής οικία, της Βασιλείας του Θεού. Και ακόμα και κάτι άλλο, αυτό το πράγμα μας κάνει να μας συμπαθείς στους αδερφούς μας. Θα βλέπουμε τον αδερφό μας, δίπλα μας, να παραπέει, να, να σκοντάφτει, να σκανδαλίζεται. Τότε πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός που είναι πατέρας φροντίζει για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν πρέπει να χωνόμαστε για τη σωτηρία των άλλων. Καμιά φορά μας πιάνει αυτόν το άχος. Τι θα γίνει το ένα, τι θα γίνει το παιδί μου, το ένα ο άλλος. Μην αχωνόμαστε Ο Θεός αγαπά αμετρείτος τον άνθρωπο. Με την άπειρη θεϊκή θεοπρεπή αγάπη ο Θεό. Δεν είναι δυνατόν να μα αγαπήσει καμία ύπαρξη, ούτε η μάνα μα, ούτε ο πατέρα μα, ούτε κανένα άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να μα αγαπήσει ούτε παραπάνω, αλλά ούτε ίσα με τον Θεό. Κανεί δεν μπορεί να φτάσει στην αγάπη του Θεού. Άρα λοιπόν ο Θεό, αυτή η άπειρη αγάπη, θα είναι δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο μέχρι την εσχά την ώρα. Μέχρι το έσχα των Εκεί θα είναι δίπλα ο Θεό να δώσει την, την αισχάτην ευκαιρία να επιστρέψει ο άνθρωπος ελευθέρος κοντά Του. Αυτό λοιπόν μπορούμε να πούμε ακούγοντας από την γραφήν, από τους ψαρμούς, την περιγραφήν, τις αδικίας, αμαρτίας, του ψεύδου, της δολιότητος. Μπορούμε να πούμε ότι έστω και σε αυτήν την εσχάτη ώρα μπορεί ο άνθρωπος να επιστρέψει. Ο Θεός απευθύνεται προς όλους μας προς ένα έκαστον εξημών και μας καλεί όλους κοντά Του και μας δείχνει δια του θελήματός Του ότι μην απογοητεύεσαι, μην αφήσεις τα γεγονότα της αμαρτίας, της κακίας να πνίξουν η ψυχή Σου. Είναι αδύνατον να νικήσει η κακία του σατανά την αγάπη του Θεού. Είναι αδύνατο να ματιώσει ο διάβολος τη σωτηρία του ανθρώπου. Μόνο εμεί ελεύθερα μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και ακόμα μπορούμε να πούμε ότι έτσι με ένα γενικό τρόπο πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε αυτόν τον κόσμο που είμαστε εδώ, όπως σας είπα πολλές φορές ο άνθρωπος περνά ώρες κρίσιμες ώρες της ζωή του που όλη η ζωή αυτού του ανθρώπου είναι ένα ναι και έναν όχι είναι δηλαδή ή δέχεσαι των δρόμων του Χριστού ή αποστρέφεσαι το δρόμο του Χριστού ή δέχεσαι να εισέρθεις εις την Βασιλείαν δια του Σταυρού ή αρνήσετε το Σταυρόν και εισέρχεσαι εις την Πλατείαν και βρήχορων οδών θυμάστε τι είπα στον Κύριο εάν είσαι Υιός του Θεού κατάβα από το Σταυρόν βλέπετε ήταν η πρόκληση του κόσμου η πρόκληση του Σατανά η πρόκληση τη άλλης λύσης ότι δώσει άλλη λύση στον εαυτό σου Πήγε από το Σταυρόν, Θεός δεν μπορείς να του σώσει με έναν άλλο τρόπο, είναι να και ασταυρωθείς. το Σταυρόν, πήγαινε δι' τρόπου. Και όμως ο Κύριος, όταν και του Πέτρου ακόμα, στον Πέτρον ακόμα που του είπε, η Λίωση Κύριε, Χριστέ μου, του είπε, δάσκαλε αλίμωνα να μην γίνεσαι σε αυτό το πράγμα. Τι του είπε ο Χριστός, δεν του είπε, μπράβο Πέτρε μου, ξέρει, ε, σε ευχαριστώ που με, με λυπήθηκε και μου είπε, να αρνηθώ τον δρόμο του μαρτυρίου του είπε, είπε, είπε για ο πίσω μου σατανά ου φρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων διότι ο Πέτρος σκέφτηκε ανθρώπινα όταν ο Κύριος μιλούσε για το πάθος και για το σταυρό και για την, τον, την πορεία του μαρτυρίου και είπε ότι πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα Ετρώμαξε ο Πέτρος και είπε όχι να μην γίνουν χριστέ μου σε αυτά τα πράγματα Άνθρωποι. τέλος πάντων, ευχαριστώ που ήρθατε να ξέρω ότι αυτά δεν πρέπει να μας φοβίζουν αυτός είναι ο δρόμος μας δεν θα ρίξουμε από πάνω μα στους Σταυρών του Χριστού, αλλήμονων και εγώ να σας πω κάτι και θα τελειώσω και δεν ξέρω, έφυγαν οι δημοσιογράφοι ευτυχώς λοιπόν σας λέω κάτι και τελειώνω. Είναι μεγάλη ευλογία για μένα προσωπικά όλα όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Είναι μεγαλύτερη ευλογία της ζωής μου και ευχαριστώ τον Θεό διότι επέτρεψε αυτήν τη συκοφαντία. Τον ευχαριστώ και δοξάζω το όνομα του Θεού για όλα αυτά τα πράγματα. <συμπλή> ε, κρυμμένοι ασύ να, να, να, να κάνουμε την προσευχή μας για να πηγαίνουμε γιατί τέλειως είναι η ώρα της καθιερωμένης ομιλίας ευχαριστώ δεν ήταν ανάγκη αλλά αισθάνομαι και εγώ ότι ήταν και αυτό να πούμε προσωπική σας επιθυμία και τίποτα άλλο Χριστέ το φως του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ερχόμενων στον κόσμο, κόσμον, σημειωθεί το εφιμάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου Συμμητρός και πάντως του τον Αγίον Αμήν. Αψάλλομαι όλοι το Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, Παρακαλώ με ησυχία, με να αποχωρήσουμε ο καθένας στο σπίτι του και με προσευχή και υπομονή να περάσουμε τις ημέρες μας.